Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο του Πνεύμα τη Αληθία, ο Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνουν θησαυρός στους αγαθών και ζωή χορηγός ελευθεία και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον μα από άσυς κιλίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι? Λοιπόν, τότε θα ξεκινήσουμε εμείς κατευθείαν. Αυτό που μας βοηθάει για να αποκτήσουμε επίγνωση Τη εσωτερικής μας κατάστασης, επίγνωση των αμαρτιών μας και μετάνοια, είναι η κατάσταση του πένθους. Η κατάσταση του πένθους ηχεί σαν μια έννοια αρνητική. Αλλά τι σημαίνει πένθος. Επιδιώκουμε συνήθως να είμεθα ευτυχισμένοι, να έχουμε χαρά, να έχουμε διασκέδαση. Αλλά διαπιστώνουμε ότι τις περισσότερες φορές αυτή η χαρά και αυτή η διασκέδαση δεν έχει βαθιές ρίζες μέσα μας και μάλιστα μπορεί να μας φέρνει και κούραση. Γιατί έχουμε ανάγκη κάτι πιο δυνατό που να λειτουργεί ως δροσιά μέσα μας που να λειτουργεί ως ανάπαυση ως εσωτερική γαλήνη όταν λέμε εσωτερική γαλήνη δεν εννοούμε ένα ψυχολογικό γεγονός το οποίο με την πάραδο του χρόνου φέρνει ας πούμε μία φθορά γαλήνη ανάπαυση σημαίνει ο άνθρωπος να μην κουράζεται η κόπωση ή ή η φθορα είναι ένδειξη ότι αυτό που ζούμε δεν είναι αληθινό. Επομένως δεν δικαιώνονται πάντα κάποιοι όροι από μόνοι τους όπως για παράδειγμα είναι ο όρος χαρά, όρος διασκέδαση, όρος ευτυχία εάν αυτό δεν φέρει πραγματική ξεκούραση, ανάπαυση. Εδώ η έννοια του πένθους που με οδηγεί στη μετάνοια, στην επίγνωση αμαρτωλότητάς μου αλλά και αυτή η ίδια επίγνωση αμαρτωλότητός μου είναι μία κατάσταση που λειτουργεί ελευθερωτικά που λειτουργεί αναπαυτικά που έχει πραγματική αίσθηση ζωής και χαράς Τι είναι πένθος επομένως με αυτήν την τοποθέτηση είναι κατάσταση σοβαρότητος και ειρήνης ταυτόχρονα δεν ζει ο άνθρωπος του πένθους μια εξωτερική ζωή ποικίλη δραστηριότητος και ματιότητος δεν διαχέεται η διάχυσης που μας συμβαίνει λειτουργεί κυρίω ω μία κατάσταση σπατάλης δυνάμειων ενέργειας, ζωής η σπατάλη αυτή είναι γέννημα του ότι ζούμε ανεπίγνωστα ζούμε μηχανικά υποβάλλουμε στον εαυτό μας στην την ιδέα ότι αυτή η διάχυση, αυτή η εξωστρέφεια, αυτή η δημιουργικότητα καλείται ζωή. Αλλά άλλο να υποβάλεις στον εαυτό σου ότι είναι ζωή και άλλο αν είναι ζωή. Επομένως και αυτό είναι σύμπτωμα του πολιτισμού μας. Σήμερα ζωή ίσον δραστηριότητα. Καταξίωση σημαίνει δραστηριοποίησης εξωστρέφεια, κοινωνικότητα, αλλά δεν ταυτίζεται πάντοτε η κοινωνικότητα με την κοινωνία, με την σύνδεση, με την σχέση. Επομένως, ο άνθρωπος του πένθους, αυτός που ζει μια εσωτερική σοβαρότητα, πάλι και αυτό, έχει μια αρνητική έννοια, για τον πολλή κόσμο η έννοια σοβαρότητος γιατί συγχέεται με την υποκρισία συγχέεται με την σοβαροφάνεια συνδέεται με κάποιες έννοιες που έχουν αρνητική αίσθηση όπως είναι η μελαγχολία, όπως είναι η κατήφια, όπως είναι η, η, η, η, λέμε, η καταθλιπτικότητα αλλά η σοβαρότητα είναι κάτι άλλο είναι η σοβαρότητα που φέρει ειρήνη μέσα στην ύπαρξή μου αυτό λοιπόν δεν έχει καμιά σχέση με την εξωστρέφεια τις περισσότερες φορές οι δαπάνη δυνάμεων ψυχικών και σωματικών που έχουν να κάνουν με ένα κυνήγι αναγνώρισης χαράς, ευχαρίστησης υπο, ε, ε, κρύβει κρίβι μία αδυναμίαν του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητά του λοιπόν με το πένθος ο νους του ανθρώπου είναι συγκεντρωμένος και στραμμένο ιστον έσο έσω άνθρωπον αμαρτία στην καρδιά του δεν χάνεται εδώ και εκεί και προσπαθεί να διαφυλάσει την εσωτερική γαλήνη ο ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί παντός» έβλεπε την αμαρτία του συνεχώς όχι για να καταθλίβεται όχι για να ε, ενθαρρύν τις ενοχές μέσα του αλλά για να τοποθετείται έναντι του πραγματικού του εαυτού ότι αυτό είμαι αλλά όχι να σε αυτό αλλά να προχωρεί παραπέρα εγώ είμαι Αυτός, αλλά ο Θεός είναι Αυτός. Ε, αυτή είναι η ασχήμια μου και αυτή είναι η ομορφιά του Θεού. Και ποια είναι η ομορφιά του, που δεν απορρίπτει την ασχήμια μου. Και ο Θεός πασχίζει να βρει τον τρόπο που θα με ελευθερώσει. Πασχίζει τον τρόπο ο Θεός που θα βρει τον λόγο που μου ταιριάζει για να μου ομιλήσει. Και αυτός ο λόγος του θα με ζωντανέψει. Ζωντάνια σημαίνει... Να μη με κουράζει ο χρόνος μου. Ζωντάνια σημαίνει να με κανοποιεί ο χώρος μου. Ζωντάνια σημαίνει να με, να, να με αναπάβουν οι άνθρωποι. Και να αναπάβομαι εις τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει η αμαρτία μου ενώ με στήδια παντός. Η αίσθη της, της αμαρτωλότητός μου. Η επίγνωση της αμαρτία μου. Η οποία λειτουργεί με μία προωθητική δύναμη και δημιουργική δυνατότητα. Τι σημαίνει δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα δεν είναι ότι φτιάχνω πράγματα απλώς. Δημιουργικότητα σημαίνει δημιουργείται μέσα στην ύπαρξή μου μία δεξαμενή εμπειριών και βιωμάτων που αυτά, αυτές οι εμπειρίες και αυτά τα βιώματα είναι αίσθηση ζωής είναι γνώση αρήτων ρημάτων. Είναι γνώση ρημάτων ζωής. Αυτό, όπως λέει κάπου η γραφή ότι το πνεύμα του Θεού είναι μια ροή ύδατος πνευματικού που δεν καταναλύσκεται, που δεν καταναλώνεται. Το αληθινό είναι αυτό που δεν δαπανάται που δεν ευθύρεται, που δεν καταναλώνεται. Λοιπόν, τα ρήματα ζωής αιωνίου είναι αυτόν το είδωρ του πνεύματος του Αγίου. Από αυτά έχει ανάγκη η ύπαρξή μας. Αυτό είναι δημιουργικότητα. Όπως για παράδειγμα, δημιουργία τι είναι. Συνευρίσκονται δύο άνθρωποι και μέσα στο λόγο του έρωτός τους δημιουργούν πρόσωπα. Έτσι λοιπόν η δημιουργία είναι αυτή. Ότι συνεβρίσκεται ο άνθρωπος με τον Θεό και μέσα στον λόγων του έρωτός τους, τις σχέσεις τους γεννά τη ζωή. Και ζωή τι είναι, πρόσωπο τι είναι, ο λόγος ον υπόστατος. Ο λόγος που έχει υπόσταση. Ποιος είναι ο λόγος που έχει υπόσταση. Αυτός που συντρίβει τα δεσμά της χρονικότητος και με οδηγεί σε άλλη αίσθηση ζωή, σε άλλων χωροχρόνων και σε άλλη εμπειρία ενύρξεω. Και αυτό είναι τα ρήματα τη Ιωνίου ζωή. Αν η πνευματική μας ζωή και αν η αναζήτησή μας και αν η δημιουργικότητα μας δεν μας πάει προς τα εκεί και δεν προσδοκούμε κάτι τέτοιον τότε η θρησκευτικότητά μας είναι ένα ψυχολικό γεγονός που προσπαθούμε να παρηγορηθούμε από τις αμαρτίες μας να μειώσουμε τις ενοχές μας και να αυτοδικαιωθούμε μέσα στην προσωπική μας άσκηση ότι δίθεν κάτι καταφέραμε δηλαδή να λατρεύσουμε τον εαυτό μας να ειδωλοποιήσουμε τον εαυτό μας Την ασκητικότητά μας τη θρησκευτικότητά μας Αυτό λοιπόν είναι δημιουργικότητα Αυτό είναι δημιουργία Αυτό είναι ζωή Τι είναι αμαρτία Μέσα σε αυτό το πλαίσιο Αμαρτία Τι ορίζεται Όταν ο άνθρωπος γίνει Απρόσωπο Όν είναι κάποιες έννοιες που τις συνηθίζουμε αλλά δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Σήμερα ε, ε, ακούγεται πάρα πολλές φορές στους κύκλους των θεολόγων η έννοια πρόσωπο αλλά εμείς αδυνατούμε να το καταλάβουμε. Θα το λέγαμε απλά άνθρωπο σε απλή γλώσσα. Ο άνθρωπος είναι το πρόσωπο. Και τι σημαίνει απροσωπών όταν ο άνθρωπος χάσει την ανθρωπινότητά του. Τι σημαίνει ανθρωπινότητα αν ο βλέπω ψηλά. Όταν πάβει ο άνθρωπος να βλέπει ψηλά τότε είναι απρόσωπο. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι χαμερποίης. Όταν λοιπόν αγωνίζεται ο άνθρωπος να βρει την κατάσταση του ευτυχισμού του χωρίς των άνωθεν λόγων την άνωθεν ειρήνη αυτό που βρίσκει αυτό που έχει στα χέρια του και νομίζει ότι είναι θησαυρός είναι άνθρακα ο θησαυρός είναι απάτη ο θησαυρός επομένως η αμαρτία είναι που καθιστά τον άνθρωπον απρόσωποον πως μπορεί να εκφραστεί αυτό ψυχολογικά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που διαχέεται από εδώ και από εκεί, ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, έχει πολλέ έννοιε, είναι πολύ σπουδαίο εξωτερικά, αλλά κρύγνεται και σβήνει όπω το πυροτέχνημα, δεν σου λέει τίποτα. Και δεν μπορεί να βγάλει άκρη μαζί του και δεν μπορεί να συνοηθεί μαζί του. Α είναι θρησκευτικό άνθρωπο, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο χάνει τον πουσουλά του και δεν μπορεί να βγάλει άκρη ο άνθρωπο από τον εαυτό του ή να βγάλει ο κάθε ένα μαζί του άκρη, αυτό είναι που τον καθιστά. Άνευ λόγου Χάνει ο άνθρωπος την ακαιριότητα Την ενότητά του Και αυτό που ενοποιεί Τον άνθρωπο Και τον καθιστά ακερίον Είναι ο λόγος ζωής Αυτό που είναι η αναφορά του Αυτό που είναι η βάση του Αυτό που είναι η αρχή του Αυτό που είναι η ρίζα του ανθρώπου Όταν χαθεί αυτό δεν μπορεί να συνάνυη με τον εαυτό του άνθρωπος Κατακέρει Κατακερματίζεται ο άνθρωπο, γίνεται χίλια κομμάτια. Η ένδειξη τη αμαρτωλότητο πρακτικά είναι αυτό. Το κομμάτισμα τη υπάρξεω μα. Η απώλεια τη ενότητα. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να είναι σύνου, να συμμαζευτεί στον εαυτό του. Συμμαζεύεται και τρομάζει γιατί δεν ξέρετε τι του γίνεται. Αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σχέσει. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανέναν αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν. Γι' αυτό τον λόγο έχει πολλές ενασχολήσεις και ενδιαφέροντα. Όχι ότι είναι κακό να έχεις ενασχολήσεις και ενδιαφέροντα προς Θεού, αλλά αυτές οι ενασχολήσεις και τα ενδιαφέροντα Του ταυτίζονται με το είναι Του και δεν είναι αυτό το είναι μας. Είναι ο Θεός Του αυτό. Θεοποιεί τις ενασχολήσεις και απασχολήσεις του ανθρώπου. Προκειμένου τι να κάνει. Να ικανοποιήσει το πάθος της καινοδοξίας του. Τι είναι καινοδοξία όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Η καινή δόξα. Καινοδοξία τι είναι να, προ... να νομίζει η προσπάθεια του ανθρώπου να πιστέψει πως κάτι είναι και κάτι κάνει. Επιδιώκοντας να αρέσει στους ανθρώπους και να γίνει το κέντρο του ενδιαφέροντο. Όταν προσπαθεί ο άνθρωπος να κερδίσει το ενδιαφέρον τον άλλον ανθρώπου να αρέσει σε αυτούς και ζει γι' αυτό η έννοια του ψευδούς ανθρώπου που στηρίζεται σε αυτήν την προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας τον φίλο μας, την φίλη μας τον κόσμο, την κοινωνία τον παπά το, το, το, το, το, τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν και ζούμε όχι για τον εαυτό μας, για τον άλλον και αυτό είναι ένδειξη και απόδειξη της μειονεξία μας που δεν είναι κάτι απλό η μειονεξία είναι κομπλεξικός αυτός γεννήθηκε έτσι ή μεγάλωσε με κάποιο τρόπο πέρα από τις ψυχολογικές αιτίες που κανείς είναι μειονεκτικός υπάρχει υπαρξιακή εξή... εξήγηση και τοποθετησία ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του ζωή δεν βρίσκει την προσωπική του καταξίωση, αξία και προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτό του και στου άλλου ότι κάτι είναι αυτό είναι η κοινοδοξία Γι' αυτό πολλέ συνασχολήσει. Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος, εφόσον τα κατανόηση αυτά, εφόσον το τοποθετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο και επιλέξει να πορευθεί αυτή την οδό του πένθους, όχι της καταθλιπτικότητας επαναλαμβάνουμε, αλλά της εσωτερικής συγκέντρωσης του ανθρώπου και όταν λέμε εσωτερική συγκέντρωση δεν εννοούμε ο άνθρωπος να είναι ομφαλοσκόπος και να αγνοεί την εξωτερική του πραγματικότητα Εσωτερικο... αυτή η εσωτερική στροφή του ανθρώπου είναι να ξεκαθαρίσω να μάθω τη γλώσσα του εαυτού μου για να μπορώ να γνωρίζω αληθινά και τον εξωτερικό κόσμο να συνδέομαι πραγματικά μαζί του για να φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να ζει ανεχόμενος τους άλλους μνημονεύοντας τις αμαρτίες του. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια πως η κατάσταση του πένθους είναι ένα παράγοντας ισορροπίας της ζωής μας και ιδιαίτερα των σχέσεών μας γιατί κανείς μπορεί να κατηγορήσει αυτόν τον λόγο ω μονοφυσικό λόγο μιλούμε για τα πνευματικά, μιλούμε για τα αφηρημένα μιλούμε για την κατάσταση του πένθους που είναι μια εξαιρετικά εσωτερική κίνηση και ατομική κίνηση του ανθρώπου θα δούμε λοιπόν πως και η εξωτερική πράξη που μπορεί να ονομαστεί διαπροσωπική σχέση συνδέεται με την εσωτερική μας κατάσταση το εξωτερικό γεγονός είναι καθρέφτισμα του εσωτερικού μας γεγονότος να δούμε λοιπόν η κατάσταση του πένθους πως ξεκαθαρίζει το τοπίο τι είδους ξεκαθαρίσμα κάνει στην προσωπική μου ζωή και στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους για να φτάσει λοιπόν στο σημείο αυτό ο άνθρωπος του πένθους και είναι καρπός του πένθους αυτό. Πρέπει να ζήσει ανεχόμενο στους άλλους μνημονεύοντας τις αμαρτίες του. Όταν μνημονεύεις τι αμαρτίες σου, δεν τις μνημονεύεις για να κλαίγεσαι. Τις μνημονεύεις για να αποκτήσεις μέτρον επίοικιας προς τους άλλους ανθρώπους. Να αποκτήσεις το κίνητρο για να είσαι ανεκτικός και συγχωρετικό με τους άλλους. Μα αφού εγώ είμαι τέτοιο, πώς μπορώ να κρίνω τον άλλον. Όταν όμως σε πειράζει το κρύο, σε πειράζει η ζέστη, ενοχλείσαι με την υγεία σου, το φαγητό σου, το νερό σου, η παρουσία των άλλων ενοχλητική, ο λόγος του σε ενοχλεί, η σιωπή του ενοχλεί, η άρνησή του, η αποδοχή του, η απάντησή του, η άρνησή του να σου απαντήσει, ο άγριος τρόπος του, ο, ήρεμ, ο ήρεμος τρόπος σου, τότε είσαι μια προβληματική προσωπικότητα και, ε, και είναι α, άρρωστη η πνευματική μα ζωή. Ασθενεί ο άνθρωπο κατά το πνεύμα όταν είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό το πνεύμα δηλαδή τη γκρίνια. Που πάντοτε έχουμε κάτι να σκεφτούμε δυσάρεστα, να σκεφτούμε αρνητικά. Αυτή ε, η κατάσταση δείχνει ότι ασθενεί ο άνθρωπος κατά το πνεύμα. Όταν από την άλλη μιλάς στον άλλον χωρίς να πονάς, χωρίς η καρδιά σου να νιώθει γλυκασμό για αυτόν, όταν αποκαλύπτεις τα πάθη του άλλου με φθόνο ή περιφρόνηση ή αδιαφορία για τον άλλον, τότε συμβαίνει ότι ζει μέσα στον εγωισμό σου δεν έχεις την αίσθηση παρουσίας και ύπαρξης του Θεού. Γιατί, Γιατί ο Θεός είναι ο πλησίον σου και ατιμάζεις τον Θεόν περιφρονώντας τον πλησίον σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι συμπτώματα μιας άρρωστης ψυχής είτε κρινιάζει για τη στάση των άλλων ανθρώπων είτε γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να βάλει μέσα στην καρδιά του γλυκασμόν, καλήν διάθεση για τον άλλον άνθρωπον. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ Λίγη Λευτέρη Γιατί ονομάζεις η και καλή. Είναι πάρα πάνω στο πένθος. είναι Είναι χαροποιόντο Είναι θλίψη για τις αμαρτίε μου, για την πτώση μου, αλλά ταυτόχρονα είναι και πηγή χαράς γιατί αυτό το πένθος το αναλαμβάνει η αγάπη του Θεού η συγχώρηση του Θεού όταν για παράδειγμα έχεις κάποια κοπέλα και έχει σχέση μαζί της και είσαι ερωτευμένο μαζί της και την προδώσει, την απατήσεις με κάθε τρόπο και διαπιστώνεις ότι αυτή είναι η αληθινή σου αγάπη και την πρόδοσές θλίβεσαι δεν έχει πένθος όταν όμω συνεννοηθεί με αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος σου είπε ξέρω τι μου έκανε, αλλά σε αγαπώ ξέχνατα συνεχίζουμε μαζί και γίνεται μια κουβέντα και μέσα σε αυτήν την συγχωρητικότητα κατανοήσει ο ένας βαθύτερα τον άλλον περισσότερο από πριν να στενοχωρήσεις και να πατήσεις αυτόν τον άνθρωπο είναι μια κατάσταση πένθους αλλά μια πηγή ζωής και χαράς και θυμάσαι αυτό το γεγονός που σου έγινε δυσάρεστα για σένα αλλά είναι μια χαρούμενη πληγή για σένα γιατί κατανούσες καλύτερα τον εαυτό σου κατάλαβες τα όρια της αγάπης του συντρόφου σου και αυτό το γεγονός σας έδωσε να φορμή περισσότερο να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ο ρωτάς σας είναι χαροποιόν πένθος έρχεσαι σε αυτόν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά ταυτόχρονα μαθαίνει τότε να αγαπάς Μαθαίνει τότε πόσο τότε αληθινά Επιβεβαιώνεται η αγάπη του συνδρόφου σου για σένα. Λοιπόν, η πτώση μα, Η επίγνωσε αμαρτίε μα είναι η αφορμή που επιβεβαιώνεται η αγάπη του Θεού για μα. Είναι ένα χαοπούν πένθος. Αυτό που λέτε, αυτό η αίσθηση τη την στην κοινωνία των άλλων Γιατί είστε άλλο ανθρώπων, Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια Αλλά πούμε κάτι και τώρα Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας λε, ε, λε, ε, Είπατε πως κάποιες φορές έχουμε μια γλυκιά διάθεση για κάποιον άνθρωπο Κάποιες φορές όχι Θα μπορούσε κανείς να πει Που είναι αρκετά έτσι με τις ενέργειες φταίει η αρνητική ενέργεια δεν ταιριάζουν οι ενέργειές μας κάποιος μπορεί να το πει και πιο ψυχολογικά και να πει επειδή δεν μου φέρθηκε με όμορφο τρόπο και είμαι θα πομπή και δέκτες μου έρθες τραβάει η συμπεριφορά ο τρόπος που με κοίταξε που μου μίλησε, και μου είπε και μια αντίδραση κάποιος πιο βαθυσυχολόγος θα έλεγε υπήρχαν παλιέ συγκρούσει. στο πρόσωπο αυτό Λειτουργήσαν άλλε συγκρούσει μέσα μου που μου θύμισε τον πατέρα μου τη μάνα μου οτιδήποτε Μου έβγαλε τις ανασφάλειές μου Και άρχισα να αντιδρώ αμέσως Όμορφα, ωραία πράγματα αυτά Αλλά δυστυχώς ε, αυτή είναι η αμαρτία μας Μέχρι εκεί πάμε να πάρει ευχή Και η θρησκευτικότητα μέχρι εκεί πάει Πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του σχήματος Πνευματική ζωή είναι αυτόν το πνευματικό λόγο που αξίζει να αγαπώ αυτόν τον μουντρούχο άνθρωπο Πνευματικός λόγος είναι να βρω τον τρόπο που εξίσου αγαπώ του ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος είναι κλωβισμένος σε αυτά τα σχήματα της ενέργειας, της πανενέργειας, της συγκρούσης, της ανασφάλειας και δεν μπορεί να βγει τεράστια εχμαλωσία στις σχέσεις μας. Αέρας ελευθύριστης δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει τον εχθρό του και να χαίρεται. Μέτρο πνευματική ζωή, αυτό είναι πρακτικά. Να βλέπω τον εχθρό μου και να χαίρομαι, όπω θα βλέπα τον φίλον μου. Αυτό είναι, είναι λεβεντιά ψυχή, είναι αρχοντιά. Το άλλο είναι γυφτιά. Τι μου είπε και τι του είπα. Και πώ με κοίταξε και ενοχλούμε γιατί είναι φασαριατζή είναι ήσυχο ή έτσι ή αλλιώ. Δεν μπορούμε αυτό ή δεν μπορούμε αυτήν. Και ψάχνει ο άνθρωπος να βρει του λόγου. Και πάει στου ψυχολόγου να κάνει ψυχαναλύσει του. Να το ερμηνεύσει ότι για να σου λυθεί το πρόβλημα πρέπει να τον εαυτό σου. Και να τα βάλουμε κάτω. Εντάξει, σου εξήγησε, το εξήγησε, τα βρήκα. Αλλά δεν μπορώ να τον αγαπήσω τον παλιάνθρωπο. Τον κατάλαβα, με κατάλαβα ποια είναι αυτή η δύναμη και ο λόγο που θα με κάνει τον αγαπήσω. Αυτό είναι υπόθεση άλλη ζωή. Άλλη έμπνευση. Είναι έμπνευση του αγίου πνεύματο. Αν θέλει, ανάλογε το 300 φορέ. Πάνε σε 300 ψυχαναλητές Πάρε 300 αντικαταθληπτικά Ο ίδιος θα είσαι Αν δεν αποφασίζεις εσύ να δεις μέσα σου Και να ακολουθήσεις αυτήν την οδό Τη σύνεσης του πένθους Δεν γίνεται δουλειά Οπότε Έχουμε τις εξηγήσει μας Γιατί είμαστε λιγότερο ή περισσότερο Η ιστορία ιστορια πω πως μπορούμε να βγούμε Από αυτό το λιγότερο και περισσότερο και να μπορέσει να βγούμε αυτό το, λιγ, το λιγότερο και περισσότερο Πρέπει να, βγούμε, να έχουμε επαφή με τον εαυτόν μας Δίνεις τόσα χρήματα στον ψυχαναλυτή σου Για να σου βγει μια επαφή με τις ψυχοσωματικές ψυχο σου λειτουργίες Γιατί δεν κάνεις μια προσπάθεια Και είναι τζάμπα να βρεις μια επαφή με τις πνευματικές σου δυνάμεις Και τον πνευματικό σου λόγο Γιατί ο πνευματικός λόγος είναι πιο ακριβώς από τα χρήματα σου λέει σταύρωσε το λογισμό σου σταύρωσε το θέλημά σου εύκολα δίνουμε τα χρήματά μας για να δείξουν ότι κάναμε κάτι πολύ σπουδαίο να πούμε ένα απλό παράδειγμα σε ένα ζευγάρι υπάρχουν συγκρούσει και νιώθει το ένα μέλος τη σχέση, καταπονημένο και αδικημένο έχει το κίνητρο να πάει στο ψυχαναλυτή στον παπά για να του λύσει το πρόβλημα δει, του τέστη να το δικαιώσει και κάνει προσπάθειε και τρέχει, εξοδεύει περιουσίε και χρήματα, διαβάζει βιβλία, πηγαίνει σε σεμινάρια εσωτερική, εξωτερική φιλοσοφία και διάμεση, δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, και τι γίνεται? Η όλη ιστορία είναι να μπορεί να αγαπήσει τον σύντροφό του, δηλαδή να βγει από το θέλημά του. Αυτό είναι απόφαση. Δεν είναι υπόθεση ανάλυση. Είναι επιλογή αυτό. Είναι υπόθεση ελευθερία. Αποφάσει να αγαπήσει τον εχθρό σου. Αποφασίζει να βγει από το συμφέρον σου βγαίνεις από το ίδιο θέλημα έχεις την δύναμη και τον πνευματικό λόγο και το πνευματικό κίνητρο να βγεις από το ίδιο θέλημα είναι υπόθεση ελευθερίας εδώ και δεν μπορεί να καλυφθεί με καμιά ψυχανάλυση αλλά όλες οι ψυχανάλυσεις δυναμώνουν τον εγωισμό μας ότι εμείς προσπαθήσαμε και εσύ δεν έκανε τίποτα Μα ισχυροποιούν έναντι του άλλου για να καλύψουμε την ενοχή μας ότι άλλο θέλουμε θέλει η ελευθερία σου να στραφεί εναντί του εαυτού σου και να αποδεχθείς ο σύντροφό σου αυτό είναι τζάμπα αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ ακριβό κανείς άλλος ε, θα ήθελα να μου πείτε τι προηγείται από το χαροδιόπεδο να δεις σε ποια κατάσταση πέρα να είναι ο άνθρωπο, γιατί ο καθένας που ακούει κάτι, κάτι μεγάλο, κάτι πνευματικό προσπαθεί αμέσως να το εφαρμόσει και σπάζει τα μούτρα του γιατί δεν έχει καμία, καμία υπόσταση σαν άνθρωπο να κάνει αυτό που ακούει και στην προσπάθειά του να τα κάνει απερφίζεται και... Δεν έχει καμία... Δεν είναι στη θέση να κάνει αυτό που ακούει Εγώ ακούω εσάς τώρα... Και θα προσπαθήσω να κάνω τώρα αυτά που άκουσα. Αλλά εσύ είσαι ο και Μπαρναβά. έχετε κάνει... Νομίζει. Παρακάτω. Έχει και πολλού καρπούς, Εσύ μπορεί να κάνεις κάτι. Δεν ξέρω αυτό πώς... Κοίταξε πολύ καρπέ. Νομίζω το πρόβλημά σου είναι ότι προσπαθείς να το κάνει. Δεν χρειάζεται να να το κάνει. Τότε είναι που θα κάνει. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Μέσα στο σφίξιμό σου, στην καταπίεση σου, δεν ισχύει για όλου αυτό, μιλάμε για τον πολύ καρπό. Μην το πάρουμε όλοι νόμο αυτό το πράγμα. Στην προσπάθειά σου, έτσι όπω μου τα λε τουλάχιστον, να κάνει κάτι, πιέζε εσωτερικά. Η πίεση αυτή ξεσημαίνει ότι στηρίζει τον εαυτό σου και όχι στη χάρη του Θεού. Ξεσυμήνει. Στηρίζεσαι στι δικέ σου δυνάμει και όχι στη χάρη του Θεού. Θέλει εσύ να υποκαταστήσει τη χάρη του Θεού. Και αυτό το πράγμα σε μπλοκάρει ακόμη περισσότερο. Και σου αδενήτζε περισσότερε δυναμί... δυνατότητε να κάνει κάτι. <Κι <Κι <Κι> όχι. Ε, τότε είσαι συμφωνολόγο. Τι συζητάμε. Εάν μπαίνεις, είναι το δίπολο στο οποίο μα ρίχνει ο πειρασμό. Ή από τη μια να τα κάνουμε όλα εμεί. Ο Θεό τι να κάνει, αν εγώ δεν κάνω. Και παίρνουμε στην απόγνωση. Και από την άλλη λέμε αν δεν κάνω εγώ Ε δεν λένε να κάτω στα ταυγά μου Όχι Αυτό οδηγεί στη ραθιμία Έχουμε αυτό το δίπολο που μας ταλαιπούρει Από την απόγνωση στη ραθυμία Εσύ αυτό που έχει να κάνεις Είναι να θέλεις Τι να θέλεις Να θέλεις την χαρά Να θέλεις την ζωή Αν πραγματικά τη θέλεις τη χαρά και τη ζωή Τη ζητάς Αν τη ζητάς, ε, άμα ζητάς αυτή είναι αυτό θα κάνεις και εσύ Το υπόλοιπο στο Θεό αλλά ζητώ, για να θέλει κάτι πολύ, για, αν για σένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και το ζητά, με τα πόθου, και θα επιμείνει, και θα πονέσει, και θα σκητεύσει, θα λειτουργήσει ασκετικά ζητώντα αυτό το θυσαυρώσει. Αυτό θα κάνει εσύ. Αλλά θα ξέρει ότι δεν είναι δικαίωσή σου αυτό το πράγμα. Δεν σε δικαιώνει η αγώνα σου. Δεν σε δικαιώνει η προσπάθειά σου. Σε δικαιώνει η χάρη του Θεού. Λοιπόν, εσύ ζητά. <coughs> και άσε το Θεό να κάνει τη δουλειά του. Όσο προσπαθούμε εμεί να υποκαταστήσουμε την χάρη με τη δική μα προσπάθεια, περισσότερο εξασθενίζει ο άνθρωπο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και σε χειρότερε αμαρτίε πέφτει τότε. Πολλέ πτώσει των ανθρώπων συμβαίνουν για αυτόν τον λόγο. Όχι μόνο γιατί μπορεί να ερμηνευτεί αυτό ψυχολογικά, όταν κάτι του καρφωθεί στο μυαλό και προσπαθεί να το πολεμήσει, το πολεμήσει. Πιο πολύ σε τραβάει αυτή η ιδέα και επικεντρώνεσαι στην αμαρτία και πιο πολύ σε ρουφάει η αμαρτία. Πέρα από αυτή την ερμηνεία, υπάρχει και η άλλη ερμηνεία. Ο Θεός παίρνει τη χάρη Του από πάνω μας γιατί Τον αγνοούμε και στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και μια θα πέσεις και δυο θα πεις, και τρει θα πέσεις να γίνεις αληθή και να πει Θεέ και ακούς τον ψαμό που λέει εάν e μη κύριος οικοδομής οίκων εις μάτιν εκοπίασεν γιατί πίσω από την προσπάθεια μας να διορθωθούμε κρύβεται η κοινοδοξία μας να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι κάτι πετύχαμε κάτι καθορθώσαμε το θέμα δεν είναι να πετύχουμε και να καταρθώσουμε κάτι το θέμα είναι να γευτούμε την αγάπη του Θεού έτσι ουσιαστικά πάνω σε αυτά <πήρε> το είπε <συσιαστή> και ο κύριος ο... <συσιαστή> Και υπάρχει, είναι ότι με τον Χριστό. Εκεί για να να αυτό ως... Πολύ σωστό αυτό που είπατε με μια σύμπλήρωση και αντιθέτω, για να αγαπηώ στο Θεό ξεκινάσει με την αγάπη του ανθρώπου, βλέποντα ο Θεό, το φιλότιμο, μια αγάπη καθαρής Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν, δεν έχουν υποψιαστεί για τον Θεό δεν έχουν καμιά σχέση με την εκκλησία, είναι καλοί άνθρωποι και έχουν φιλότιμο και δείχνουν μια θυσιαστικότητα για τον συνάνθρωπό τους σιγά σιγά βλέπεις ο Θεός τους παίρνει και τους οδηγεί κοντά του τους οικονομεί δηλαδή ο Θεός να δούμε λοιπόν στη συνέχεια ο περθό λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός που δεν πιστεύει ότι είναι κάτι αλλά και θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του να θέλει κάτι πως μπορεί να λέει κάποιος ότι είναι πενθόν και ζει με τανία όταν ζητά από τον Θεό Θεέ μου φανέρωσε μου το θέλημά σου Θεέ μου τι να κάνω τούτο τι να κάνουμε το άλλο έχουμε αυτή τη μιζέρια και τη μικροπρέπεια να έχουμε ένα Θεό του χεριού μας Αυτό κρύβει μια τεράστια ενέπαρση έναν τεράστιον εγωισμό και λέμε μα έκανα 300 κόπο και ξαφνικά αρχίζουμε να βλέπουμε τη φαντασία μας φώτα Να βλέπουμε μηνύματα Να μας δίνουν άνθρωποι διάφορα Και να νιώθουμε είναι αποκαλύψεις Και πάμε στο πνευματικό και ζητούμε τι ε, Να τον παντρευτώ ή να μην την παντρευτώ <Κι> Ποιο είναι το θέλημα του Θεού Και ψάχνουμε τέτοιου αποκαλύψεις Αυτό βαθύτερα κρύβει μια Έπαρση Έλλειψη μετανοίας Άρνηση Του πνεύματος του πένθου, μια κατάσταση καινοδοξία. Θεωρούμε τον εαυτό μα ικανόν να είναι δεκτικό των αποκαλύψεων και των πληροφοριών του Θεού. Τι σημαίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πενθόν άνθρωπο, είναι αυτό που πιστεύει στον Θεό αλλά και δεν ζητάει τον Θεό. Είναι αυτό που πιστεύει στον παράδεισο αλλά δεν ζητάει παράδεισο αλλά νιώθει ότι είναι μόνο για την κόλαση δεν έχει μούτρα να ζητήσει κάτι ψηλό γι' αυτό ο Θεός του τα δίνει όλα ό,τι έκανε ο άσωτος Υιός ο πρεσβήτρος γιος ήθελε και γλέντια και πανηγύρια αν το παραλύσουμε μας ήθελε θυραποκαλύψις, ήθελε παραδείσου ήθελε αγιότητες και τίποτα δεν έλαβε. Ο άστο Ιωστή είπε: Ουκημή άξιο κληθήνε σου. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλει τίποτα, γι' αυτό σου τα δίνω όλα. Αυτό λοιπόν είναι ο πενθόν άνθρωπο. Και έρχεται ο άλλο και το παίζει ότι είναι σε κατάσταση μετένε εξομολόγηση, σου το παίζει ότι είχε αγωνίε, πνευματικέ αγωνίε για να πάει στον παράδεισο, σου δείχνει και δυο τρία δάκρυα σφίγκοντα την καρδιά του, να σου πει πόσο μαρτωλό είναι αλλά πίσω από αυτά κρύβεται μια τεράστια κοινοδοξία που αν δεν το αποκαλύψεις τι θέλει ο Θεός για αυτό θα σε φάει μα τι πνευματικός δεν μου πει τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις τον Θεό αληθινά πρέπει να μπορέσεις να ζήσεις στο συγκεκριμένο χώρο σου η οικογένειά μου η δουλειά μου, το σπίτι μου Εκεί είναι ο χώρος μαρτυρίου μου Εκεί είναι το γολγοθά μου Λοιπόν για να μπορέσει Ο άνθρωπος αν θέλει να ζήσει Αληθινά τον Θεό Πρέπει να μπορέσει να ζήσει στο συγκεκριμένο χώρο του Στον οποίον ανήκεις Τι σημαίνει αυτό Να μπορείς να ζει Να χαίρεσαι αυτόν που σε βρίζει Να μην ταράσσεσαι Αυτόν που σε καταργέται, που δεν σε χωνεύει Αυτόν που δε σου μιλάει καλά Αυτόν που παρεξηγεί το κάθε τι σε σένα Και σου λέει συνεχώς τα αντίθετα Α πως γίνεται αυτό το πράγμα Αυτό αν το ακούσει κανείς θα μας πάρει συντομάτες και να μας κλείσει κανένα ψυχιατρίο Είναι δυνατό λοιπόν να λόγω, με κατεργέται και εγώ να τον αποδέχομαι τι τους μαθαίνεις δε βέβαια μου, να τους κάνεις ανθρωπάκια Να σκύβουν το κεφάλι, να έχουν μέσα του αποθυμένα και να ρωσταίνουν Για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο Δεν είναι άνευ προϋποθέσιο για κάτι τέτοιο Πρέπει να μάθει τον τρόπο Πρέπει να βρει τον λόγο Ποιος είναι ο λόγος και ο τρόπος για να μπορώ να τοποθετούμε έτσι Και αυτό να με ελευθερώνει Εφόσον καταλάβεις ότι ο κάθε άνθρωπος σου ομιλεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του, σύμφωνα με τον πόνο που έχει στην καρδούλα του, σύμφωνα με την αμαρτία την οποία ζει, εμείς τι κάνουμε, και αυτό είναι μέγιστο σφάλμα, δεν προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του άλλου ανθρώπου. Και πάντα κρίνουμε τα πράγματα σύμφωνα με τη δική μας εσωτερική κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο άλλος ομιλεί σύμφωνα με τον πόνο του, σύμφωνα με την ταλαιπωρία που έχει στην καρδιά του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει, σύμφωνα με την αμαρτία του, σύμφωνα με την εσωτερική του κατάσταση. Πρέπει αυτό να το έχουμε βαθιά μέσα μας υπόψη. Και έτσι, με αυτό το μέτρο, με αυτή τη διάθεση, με αυτό το λογισμό και κριτήριο να προσεγγίζουμε τον άλλον άνθρωπο το λάθος μας είναι και αυτό είναι που μας δυσκολεύει να ανεχθούμε τον άλλον άνθρωπο είναι ότι προσεγγίζουμε τον άλλο σύμφωνα με το δικό μας μέτρο τη δική μας κατάσταση τα δικά μας δεδομένα ο άλλος στα 50 βρήκε το Χριστό και πρεις τη γυναίκα του και αυτή να ακολουθήσει στα πνευματικά που δεν έχει ιδέα σκέψουσα ποια κατάσταση είναι Σκέψου ποια δεδομένα έχει Μην εκβιάζει συνείδησήν τη, Είναι προσωπική η υπόθεση αυτή Απαιτεί αυστηρή διαφύλαξη σεβασμού ελευθερίας του ανθρώπου Αν σε ένα πράγμα Χρειάζεται απόλυτα σεβασμός Της προσωπικής μας ελευθερίας Μέχρι σημείου σκανδαλισμού Είναι αυτό το γεγονός προσωπικής σχέσης με τον Θεό Ας είναι παιδί σου Ας είναι συντροφό σου Χρειάζεται λοιπόν να μπούμε στην θέση του άλλου ανθρώπου. Να κατανοήσουμε το μέτρο του και με αυτήν την θέση να τον πλησιάζουμε. Όταν λοιπόν ανοίξει το στόμα του άλλου άλλος άνθρωπος θα σου μιλήσει όχι όπως σου πρέπει και όπως είναι δίκιο και όπως θέλει και φαντάζεσαι αλλά ανάλογα με το τι έχει μέσα στην καρδιά του. Και πρέπει να, υπο, να υπολογίσουμε αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του Θέλεις λοιπόν να προσεγγίσεις θετικά το σύντροφό σου Προσπάθησε να καταλάβεις τι έχει καρδιά του Προβληματίζεσαι για το παιδί σου Προσπάθησε να καταλάβεις τι έχει μέσα στην καρδιά του Και άφησε τις φιλοσοφίες Άφησε τα κηρύγματα κήρυγμα και προσευχή είναι αυτό το πράγμα να έχει την ταπείνωση και αυτό είναι η ταπείνωση να βγω από τα δεδομένα μου και να σεβαστώ και να κατανοήσω τα δεδομένα του άλλου ανθρώπου και να τον αγαπήσω όχι όπως εγώ θέλω να είναι αλλά όπως είναι αν θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο με τίποτα δεν θα αλλάξει και εγώ θα έχω ταραχή μέσα στην καρδιά μου και θα έχω κόπο με στην καρδιά μου και θα έχω πληγή μες στην καρδιά μου και θα έχω ένα γιατί να μην αλλάζει ο άλλος άνθρωπος αγάπη που είναι να αλα... νομίζουμε ότι η αγάπη τι είναι να πλησιάς τον άλλο, να κάνεις προσευχέ μου, να σφιχτώ και να πω Θεέ μου σε παρακαλώ το παιδί μου σώσε και μόνο αυτό που λες είναι βλαστημία του Θεού έρχονται μερικέ μανάδε. Γιατί το παιδί του είναι άρρωστο ψυχολογικά Γιατί έχει αυτή τη δυσκολία Και μεγάλη πόνο για το παιδί Άρχεται, Αχ θε Πάτερ μου Τίποτα άλλο δεν θέλω Θεέ μου Το παιδάκι μου σώσε Αυτό μόνο το κλαψούρισμα Είναι χειρότερη αστίνα που έχει το παιδί σου Εσείς είσαι πιο από το παιδί σου Και ποιο είναι η μιζέρια σου Ο Θεός δεν ακούει διαφωνη Δεν απαντά ο θεο Δεν συνονείται ο Θεός με μίζερους ανθρώπους Ακόμα και για τη χειρότερη αμαρτία Αν πας και κάνεις Αν πα και κλαίς Αχ Θεέ εγώ πάλι ανθρώπους τι έκανα Δεν σε ακούει ο Θεός Δεν ομιλεί ο Θεός στην καρδιά αυτού του είδους του ανθρώπου Ο Θεός δεν απαντά σε τέτοιου είδους καρδιά Που είναι σφιγμένη Καταθλιμμένη Μελαχολική Γκρινιάρα Έτσι λοιπόν όσο άνθρωπος είναι παραπονιάρη. Και ζητά τούτο ή το άλλο και θέλει τη διόρθωση του ανθρώπου χωρίς να σέβεται το προσωπικό του χρόνο και την προσωπική του ελευθερία ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει εις τις καρδιές των ανθρώπων mm. Θέλει mm. κανείς να ρωτήσει κάτι mm. Ναι. Ε, στο Ευαγγέλιο mm. ο Χριστός στις περισσότερε παραβολές λέξε, ξεκινάει με τη λέξη σας βεβαιών ότι δεν θα κληρονομήσετε τη βασιλία των ουρανών αν δεν αποκτήσετε καρδιά μικρού παιδιού αν δεν γίνεται έτσι, αν δεν γίνεται αλλιώ. και αφού μας τα βεβαιώνει ο Χριστός εμείς συζητάμε για μισή ώρα προσευχούλα και ότι όλα, όλα τα βρούμε Ναι, η μισή ώρα προσευχούλα γίνεται για να κατάλαβεις ότι είσαι παιδί για να γίνεις παιδί η μισό ώρα προσευχούλα δείχνει ότι είμαι ανάπηρος, ανεπαρκής, είμαι μικρό παιδί και θέλω τον μπαμπά μου. Άρα η πράξη η οποία σε καθιστά όντω νήπιον είναι η προσευχή. Προηγουμένως που είπατε ότι πώς είναι το πιο σωστήματος τρόπος <laughs> να πλησιάζει να καταλάβει όνας και έχει στην καρδιά το άνθρωπος ώστε να τον αγαπήσει. Αλλά υπάρχει κίνηση σχηματισμού με τον άνθρωπο, δηλαδή... Ο αυτός, Ο αυτός που έχει την διάθεση. Ναι. Όταν λέμε συσχεματι- δεν όταν λέμε κατανοήση καρδιάς, δεν εννοούμε συσχηματισμό ούτε άρνηση της προσωπικής μου ελευθερίας να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που με αναπάντευνε. Έτσι είναι τελείως διαφορετικά. Είναι η διάθεση προσέγγισης Είναι η κατανόηση Όπως σέβομαι την ελευθερία του άλλου ανθρώπου Οφείλω να τον εμπνεύσω να σεβαστεί για αυτό η δική μου ελευθερία Και ξέρετε τι συμβαίνει Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινήσει μια προσπάθεια Να διορθώσει τον άλλον άνθρωπο Να αλλάξει τον κόσμο Έχει μεγαλόπινε ιδέες Αυτό που θα του μείνει είναι μια ταραχή Και μια σωτρική οδύνη και σωτηρικές συγκρούσεις Και τι γίνεται τότε Ξεκινά όλο με καλέ διαθέσει, να σώσει τον σύντροφό του, τον φίλο του. Ε, τι κάνει μετά, αρχίζει να απομονώνεται ο άνθρωπο. Μετά από αυτή τη σύγκρουση, ότι δεν κατάφερε αυτό που ήθελε, αρχίζει και λέει: Αχ, να μου καλό, γυρίζα μου στι πηγέ. Τι ήθελα και παντρεύτηκα, κοινωνία είναι αυτή. Να πάω να φύγω, να ησυχάσω. Επιλέγει ο άνθρωπο μετά από την εσωτερική απομόνωση, γιατί αυτή η εσωτερική σύγκρουση, λε, όλο μου μείνει άσχημα. Προσπάθησα να διορθώσω, δεν διορθώθηκε. Τι καταλήγει? Κανεί δεν με καταλαβαίνει. Και αρχίζει ό,τι μιζέρια τον παρεξηγήσεων και των εξηγήσεων. Και τι μου το πες αυτό. Τι εννοούσε. Και αρχίζει ο άνθρωπο να ταλαιπωρείται με του λογισμού του. Με κοίταξε στραβά. Ο τόνο τη φωνή ήταν πιο δυνατό που δίνει κάτι. Και αρχίζει να φτιάχνει ο άνθρωπο αυτή την ταλαιπωρία του. Είναι ένα δύσκολο άνθρωπο. Δεν είναι άνετο. Και επιλέγει ο άνθρωπο τότε την απομόνωση. Και την απομόνωση την ονομάζει ασκητικότητα. Κλείστηκα στο ταμείο μου, ακόμη προσευχή μου. Ε, να είμαι στον κόσμο να χαλάσουμε αυτού του παλινθρώπου. Αυτό δεν με καταλαβαίνουν, ούτε διορθώνονται. Α πώ το χρυσό είναι μια προσευχή, γι' αυτό θέλω να του ελέσει. Το και πνευματική χρειά. Η αδυναμία μου να ανεχθώ τον αγρίκο, γίνομαι και άγιο. Του κάνει και κουμποσχή να σωθεί. Αφού από λόγια δεν καταλαβαίνει, το ρίχνει προσευχή. Αλλά μια καλημέρα δεν μπορώ να πω. Δέκα λεπτά δεν μπορώ να δίπλα του Μια εκδρομή μαζί του Έγκλημα που να πάω μαζί του με αυτόν Να με ταλαιπωρήσει Και μετά τα κοποσχήνια όμω είναι άνετα Δεν έχω κανένα δίπλα μου Οπότε τι γίνεται Επιλέγει ο άνθρωπος την ερημία η, η διάθεση του ανθρώπου για την ερημία Είναι η διάθεση Των ανισόροπων ανθρώπων ο άνθρωπος που είναι ανισόρροπος επιλέγει την φυγή, τη μοναξιά, την ερημιά. Θα πει κάποιος, μα τι λες βρεπάτε μου, οι ερημίτες τι ήτανε. Να σας πω τι ήτανε. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο αθονίτη ξέρετε τι λέγει. Τη στιγμή που υπήρχαν χιλιάδες ερημίτες στην εποχή του. Μακάρι να υπήρχαν πέντε άνθρωποι που είναι στην ερημιά για τον Χριστό. Οι υπόλοιποι για ποιο λόγο ήταν για την παραξενιά τους, για την ιδιορυθμία τους, για την ιδιοτροπία τους. Η επιλογή λοιπόν του ανθρώπου για φυγή, για απομόνωση, είναι αποτέλεσμα της αίσθησης αποτυχίας, ότι δεν τα κατάφερε, ότι δεν συνονοείται. Δηλαδή τι είναι αίσθηση ότι δεν κατάφερε να γίνει αποδεκτός και να το γνωρίσουν οι άλλοι και να αποδεχθούν το δικό του σύστημα ζωής και σκέψης. Και αυτή η εσωτερική πληγή τον οδηγεί μακριά από τον ένα, μακριά από τον ένα. Και σου λέει, «Ε, πάτε με όλους θα, θα μπορούμε να τα κάνουμε. Οι, με πέντε ανθρώπους δεν τέλει μπορούμε να συνοηθούμε. Το θεμελιώνει και ψυχολογικά και πνευματικά. Και σου λέει, ο Χριστός τον Ιωάν δεν είχε αγαπημένο μαθητή. Εγώ που δεν είμαι Χριστό, ε πέντε φίλου έχω και τελειώνει η ιστορία. Είναι η επιβεβαίωση της ιδιορυθμίας του ανθρώπου. Και αποσύρει το άνθρωπο στη μοναξιά του. Η τάση φυγή θα δείτε σε πολλά ζευγάρια οι οποίοι έχουν δυσκολίες στη σχέση και συγκρούονται. Και ο πιο φιλότιμος αλλά που η φιλοτιμία του είναι έκφραση πνευματικής αδιακρισίας και εγωισμού και διάθεση αυτοδικαίωσης. Ξεκινάει μια προσπάθεια και κάνει τα πάντα. Να διορθώσει τον σύντροφό του, είτε άντρα είτε γυναίκα. Να σώσει την οικογένεια, κάνει τα πάντα. Προσπαθεί, προσπαθεί. Ο τέλο. Αχ, πάτρι, κουράστηκα. Και μετά από αυτή την ευαισθησία βγαίνει μια σκληρότητα. Και βλέπει αυτού του ανθρώπου να μην βγάζουν τα συνέστημα, σαν ρομπότ. Έχει στο τέλο τι σου λέει: Κουράστηκα, θα φύγω να ησυχά σου. Η επόμενη εκείνη είναι η Είναι επιλογή τη ερημιά. Η επιλογή τη ερημιά. Είναι απαραίτητο στοιχείο στην ζωή της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η είσοδο του ανθρώπου στο ταμείο του είναι απαραίτητη προϋπόθεση και του πένθους και τη μετανία και τη προ... πνευματική προόδου του ανθρώπου. Αλλά μία ερημιά που δεν είναι κομπλεξική κατάληξη και άρνηση κοινωνίας και άρνηση σχέση και απόρριψη του αδελφού αλλά είναι μια προϋπόθεση να τα βρω με τον εαυτό μου σε κατάσταση μετανοίας για να έχω αληθινότερη και ουσιαστικότερη σύνδεση με τον άνθρωπο να μην είναι δηλαδή η απόσυρσή μου μια κατάσταση πληγωμένου εγωισμού ανισορροπίας αλλά να είναι μια διάθεση μετανοίας ο άνθρωπος λοιπόν που επιλέγει στη συνέχεια την ερημιά, την ερημία μετά γίνεται ακόμη πιο ιδιώτερο, και πειζηματάρεις και ένα χαρακτηριστικό του είναι αυτός ο λεγόμενος κριτής της οικουμένης. Δεν τα καταφέρουν τους ανθρώπους, Κατάλαβε ότι δεν τα αξίζει κανείς, έφυγε στην ερημιά του γιατί με κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει κανείς δεν τον καταλαβαίνει και κληραίνει Γυρνάει, για να έχει το δικαίωμα να κατακρίνει όλο τον κόσμο εάν λοιπόν δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον άλλον όπως είναι έστω κι αν είναι πόρνος και μυχό και δαιμονισμένος και εγωιστής αυτός δεν έχει αγάπη αποδέχομαι και το δαιμονισμένον, και τον εγωιστήν, και τον πόρνον και μηχόν, όπως θα αποδεχόμουν τον ίδιον τον Θεόν. Αυτό σημαίνει μέτρον αγάπης Χριστού. Και μάλιστα χωρίς να θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο, όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να αλλάξει τον άλλον και μάλιστα εξασκεί διαφόρους μεθόδους πειματικέ μεθόδους ή ψυχολογικές και παιδαγωγικές μεθόδους τι καταφέρνει να χάνει την ειρήνη και την προσευχή από την καρδιά του ένδειξη λοιπόν ότι δεν βαδίζουμε σωστά είναι ασφαλές κριτήριο της καρδιά μας η απώλεια της προσευχής και της ειρήνης άλλο ασφαλές κριτήριο είναι η οργή και η δυσαρέσκεια που δημιουργούμε στον άλλον άνθρωπο. Όταν εμείς διδηργούμε κατά Θεόν έχουμε και προσευχή και ειρήνη και αυτήν την ειρήνη μεταδίδουμε και στον σύντροφό μας και στον άλλον άνθρωπο. Και αυτή η ειρήνη είναι το μόνο που μπορούμε εμείς να δώσουμε και να συμβάλλουμε στην αλλίωση του άλλου ανθρώπου. Η αλλίωση του άλλου ανθρώπινου υπόθεση του Θεού και του ανθρώπου, Κανεί δεν μπορεί να μπει μεσολαβητής εμείς ενθαρρύνουμε αυτό το σχήμα μόνο μεταδίδοντας και εισπράττοντας ο άλλος άνθρωπος την ειρήνη της καρδίας μας και την προσευχή μας που γεννά αυτή την ειρήνη αυτή η προσευχή και αυτή η ειρήνη διαφυλάσσονται με το να αποδεχθούμε τον άλλο έτσι όπως είναι χωρίς να θέλουμε τον αλλάξουμε με την εκκράτηση της ε, απόλυμης προσωπικότητας και με τα εμβίματα που δέχει το συγχρόνος άνθρωπος ε, μπορεί να ας πούμε η ζωή μας να γίνει απόλυτη σε κάποια περιβάλλοντα π.χ. στον εργασιακό μα χώρο ή στο εταιρετικό φάλαμο εμείς οι άνδρες ας πούμε ακούσαμε βίντεο μα να λέγουμε και να μην τους τα πράγματα αν δεν φύγει, τι μπορεί να κάνει. πολύ σωστή παρατήρησή σα. ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπατε όχι, όχι, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση, είναι πολύ σημαντική. Όταν λέμε φυγή, δεν σημαίνει φυγή από περιβάλλον το οποίο μου είναι επιβλαβές πνευματικά. Φυγή την εννοούμε ως, ως μία κατάσταση να είναι... σα εξηγήσω. Όταν λέμε φυγή, εννοούμε την άρνηση και απόρριψη του ανθρώπου γιατί νιώθουμε μέσα μας μια ένα εσωτερικό πικάρισμα ε, ε, μια εσωτερική πληγή του εγωισμού μας μια αίσθηση αποτυχίας και έτσι αποφασίζουμε να αρνηθούμε τις σχέσεις ένα είναι αυτό αυτό που λέτε εσείς δεν είναι άρνηση τις σχέσεις άρνηση των κακών συνθήκων στις σχέσεις και αυτές θα τις αποφύγουμε δεν είναι άρνηση του προσώπου δεν είναι άρνηση της σχέσης είναι άρνηση των κακών συνθήκων που πολλές φορές δεν ενθαρρύνουν και τις υγιείς σχέσεις οπότε προσπαθώ με διάκριση να διαμορφώσω ένα καλύτερο κλίμα καλύτερη κατάσταση χώρο που βρίσκομαι και να βρω σημεία προσέγγισης και αποδοχής του άλλου ανθρώπου καταλάβατε όταν σε τραβάει να τα τους για να μαζί τους. δεν θα στο λέει, νομίζεις, μόνο δύο, τρεις, δεν θα τους <Σελίου> Νομίζω ότι δεν είναι καλό να υποτιμούμε τους του είναι ότι είναι μόνο και δεν έχουν όμορφα πράγματα μέσα του. Νομίζω ο έχει πέρα από τα πάθη του ως θεού και με στην άγνοια του έχει πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Και εκεί είναι η υπόθεση και ευθύνη δική μας, αλλά και το σχέσιο μας με τους ανθρώπους. Να δώσουμε τις αφορμές με τιμή και σεβασμό στον άλλον άνθρωπο να ενθαρρυνθούν αυτά τα στοιχεία. Η κατάσταση του διαρκώς να γινόμεθα, να εφερόμεθα υπό τον παθόν, των σχέσεων και των άλλων ανθρώπων υπόθεση και της δική μας αφασίας και αδιακρισίας Πέρσε η ώρα Πρώτο θα τα πούμε αν δεν έχει χιόνια την άλλη τρίτη Διευχόν τον Αγίον Πατέρο Υμών Κύριε Ισού Χριστέ ο Θεός Υμών και και Σώσον ημάς